Ένα, ένα μήνυμα θέλω να στείλω στον Εχετούλη λίγο όμω. Ποιον από όλου. Στον Εχετούλη, ένα είναι οχετός, ο Εχετό, mm. ο ρατσιστικό. Λοιπόν, Τετούλη, όταν η κουμπή σου τελειώνει μία η ώρα, μία, μία παρά μία να την έχει κλείσει, βλακάκο. Όχι να κάθεσαι με τι τρει και τέσσερι να κλέβει ώρες από του άλλου, Βλακάκο. Σε παρακαλώ, Εσύ. είμαστε Ελληνόπουλα. Ναι, όχι, αυτό ναι, αυτός είναι ο Εχετούλη όμως. Εντάξει, και εμεί δε... όμω έχουμε ένα επίπεδο, σε παρακαλώ. Έλα, για. γεια. Σας. Γεια σα, από πολύ. Ναι, ναι. Όνα μου λίγο τον μπαλίρδο, σα παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι μπαλίρδο. Να σου πω, θα μα μπείτε και μέσα στο σπίτι. Θα μπούμε και μέσα στο βρακείο σα, τι δεν καταλαβαίνετε. Να ξεριστούμε ή να μην ξεριστούμε. Όχι αξίριστη, όπω έχουμε μάθει εμεί. Είμαστε μερακλείδε, μα αρέσει. Πια. Άμα θέλαμε αμούστακο και άτριχο θα γινόμασταν παπάδε. Μπάτσι είμαστε. Με ταράδε. Ταράχτηκε. Ωραία, μπαίνω. Μπε, να σου πω, πότε θα βγούμε από την καραντίνα. Μια και στα... είσαι μέσα. Όταν βγουν τα πρωταξίλα. Όταν πέσουν τα πρώτα δακρυγόνα, θα καταλάβετε είναι το σινιάλλο. Δηλαδή τώρα που έπεσ Okay. Εκεί θα εκτιμήσει το μέσα. Κατάλαβε. Μέχρι πού θέλω να φτάσω. Ένα, δύο μέτρα και μετά παλιπίσω. Είδηση. Είδα προχθέ τον Τζίμερο στην Κρήτη. Α, παππα, πα, ξερνάω ήδη. Για πε. Μα χαίρονε αφρικανική σκόνη, φίλε. Α, την έπιασε? Α, πάλι α, καλά. Επιτελεί έργο ο άνθρωπο. Επιτελεί έργο. Πώ δεν έφερε καμία καρπαζιά από την αφρικανική τη σκόνη, φοβάμαι. Ε, σου λέω, μα χαίρονε. Σκεφτεί, τα σκεφτεί όλα δηλαδή και αυτό. Είκανα καφέ στη μούρη, να του ρίξει αφρικανική σκόνη. Πώ τη γλίτωσε. Ωραία, φίλε, αυτό θα ήταν καλό, Να του ρίξει καφέ η αφρικανική σκόνη. Άγιοι. Πότε θα κάνει κανένα στα όλοι. Να σε δούμε για σύνα που είσαι celebrity, που είσαι στη σοου Μπιζ I go the εγώ τελευταία Μα δεν μου λες εσύ, αυτό το biz. έτσι δεν το έλεγε σαν να έχουνε biz αυτό παίζαμε μικρή στο σχολείο Ποιος το απέτσι Εσύ το έλεγε έτσι Εγώ so ο Μπαλούρδος είναι. Ε, ναι, ο Μπαλούρδος έτσι. Ε, δεν είναι το ίδιο, σου παρακαλώ πολύ Εντάξει, <laughs> σωστά, ναι Έλα, για. Χαλό, τεκνό. Χαλό, μανάρη. Και τι κάμουν που έβριγε πριν ο Φίμιος. Ε, τι, άσχετα σχετικά θέλω. Τ' άκουσα όλα. Τα άκουσα όλα, μ' Μα, άλλα μας. <σοί> <σοίλυσι> <Φίλανε> τώρα. <σοίλυσι> Αυτό δεν είναι. <σοίλυσι> <σοίλυσι> Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει να ενώσεις. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει να ενώσεις. Δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα. Είναι αλήθεια. Αλλά δείτε τώρα. Σεξί, σε μόνο εσύ και κανένα άλλο του ραδιοφώνου και της τηλεόραση τότε. Έτσι λέω και εγώ. Πρώτον. Και δεύτερον, ο προηγούμενο από εσά, γιατί όταν τελειώνει την εκπομπή, λέει ακολουθούν τα παιδιά τη σταλλινοφρένεια, γιατί σα ονομάζει έτσι. Παρακαλώ, σιλυβπλέ, μπορεί να μου πει. Έχει μια μόνη, με εποδό τώρα τι να κάνει. Τόσα ξέρει, τόσα λέει. Νομίζει ότι έχει επικοινία μεγάλη. Όχι, όχι, ναι, ένα χάλι είναι. Άστο. Ναι, Γεια σα. Γεια σας. Έχω την τιμή να μιλώ με τον Αποστολή. Βεβαίω την τιμάρα, όχι τη μη τιμάρα. Ωραία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πώ νιώθει που βρήκε έναν ανταγωνιστή πριν ήσουν εσύ το σεξίμπολ. Τώρα είναι ο Νίκο Καρδαλιά. Με τσατίζει. Με τσατίζει, από την άλλη. Α, ο ανταγωνισμό από την άλλη κάνει καλό, καλό στην αγορά. Δεν λειτουργεί αλλιώ το μονοπόλιο. Μονοπόλιο, που θα καταλήξουμε. Δεν είδα κανένα Instagram δικό σου με Nick hard. Εγώ αποστόλη Χάρντ τώρα, τι μα... Τώρα δω γιατί είναι Νίκος Χάρτ και βλακίες. Άσε που αυτός που είναι χαρτ δεν έχει ανάγκη να το δηλώνει. Είναι. Δεν το έχουμε δει. Είναι κατά τη φουστανέλα. Σιγά μην το δείξω σε εσένα. Τι είμαι. Ε, Ούτε ε, να μου το δεις. Ας. Λοιπόν, για τώρα. Πριν ένα μήνα έδωσα μια μάχη. Τι μάχη? Πια μάχη? Μου πήρα τι πινακίδε και το δίπλωμα μέσω του καναλιού σου, τη φωνή σου. Ο πολιτισμένο γύφτο είσαι ακριβώ. Καλά είσαι σε κατάλαβα. Δίπτο. Βρε γύφτο. Τώρα, τώρα, δεν είμαι σου Πολι... πήραν την πινακίδα από τον Τάτσουν. Τα πήραμε πίσω αυτά. Μέσω από τη φωνή σου. Και δεν είχε να πουλήσει πατάτε μετά. Θα δώσουμε μια άλλη μάχη τώρα. Θα με ακούσει λίγο. Τη μάχη τη καρέκλα πλαστική. Αργή, αργή δίπτος ακόμα. Δίπτος. Τι έχει γίνει με αυτή τη βιομηχανία πλαστική Καρέκλας. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Δίνουνε έξτρα επιδόματα στου ιατρού, στου νοσοκόμου, στα σούπερ Και στο γύφτο τίποτα. Και στου κούριερ τίποτα. Εσύ, Εσύ έγινε κούριερ τώρα. Παίρνει τα δρόμους, σίδερα να τα λιώσει και έγινε κούριερ. Είμαι κούριερ, είμαι, είμαι, είμαι κούριερ. Δίνουμε μάχη στου δρόμου πέσει η βροχή. Τι μάχη στου δρόμου, παιδί μου, έχετε κλέψει όλα τα, όλα τα καρότσια του Κλαβενίτη. Τα πάτε και τα λιώνετε όλα. Δεν θα αγοράζουμε κανακολιέ σε καμιαγκόμενα και θα έχει το σηματάκι του Κλαβενίτη πάνω από ένα καρότστι που έλυγε. Πάσε μα αγαπούμε. Ο, ο γιος απαντήθηκε από φαντάρο. Πηγαίνει το μεριάτο, για χαρά. Α, δεν κάνει διάλογο. Τέτοιο γύφτο είσαι. Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου. Σαν καλό Έλληνα, δεν πρόκειται να βγω. Παμ -παμ. Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου. Αν με δει έξω, τότε θα με αλλοδαπώ. Πάμε και άστεγο, πάει και άστεγο. Γεια σα, όπω το λέω. Είστε καταπληκτικοί, αγόρια to μου. Ξέρω oh. και λίγα λέτε. Είσαστε υπέροχοι. Λοιπόν, να σου πείτε. Είμαστε πω... γαμτοί. Γά... <Χεβάλε> και βάλε, και βάλε. Τι άλλο να βάλω. Θα άκουσα, λέω, ο, ο, ο πλήρχο του αεροπλανοφόρου Ρούσβετ βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Θα oh. αποδεκατιστεί τον Άτο. Ελπίζουμε. Θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Σήμερα άκουσα ότι τελικά ε, το φάρμακο του έμπολα θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Αυτό ξέρει. Ποιο το είχε από την αρχή. Ο Βελόπουλο. <Χεβαια> <Λέβαια. Χεβαια> Όχι. <Χεβαια> κούβα, κούβα. Κούβα. <Χεβαια> Ρεζιστέν, Κούβα. Ja Muzyka ja, Gia'a ja. Να σου πω για το μαλάνο το μπουμπουκο παίρνει το τηλέφωνο. Μίδη μίλε μαλάκα, λε... είναι διάφοροι μαλάδε που φίγονται. Σου λέει ματε μείσει μαλάκε και είμαι μαλάτε σαν κι κι εγώ. Για το μπάζο το μπουμπουκο παίρνουν τηλέφωνο, τον μπάζο το γλυφ. Ωραία. Που μιλάει για τα αντιγερμανικά σύματα κλτ. Για άλλο θα τον ελύθει ο πόσο έχει ένα έμβαμα στη Γερμανία. Όπω πω εγώ, 0. Πόσο, Ά, πόσο α, έχει μια κατάθεση στη Γερμανία, από το Gisέ ή από ηλεκτρονικά, μην 9 ευρώ. του λοιπόν να πάει στο διάλο και οι τράπεζε του μαζί. Mm. Αυτά ήθελα να πω. Thank <laughs> you. Δεν θέλω να, σε, να με βγάλει στον αέρα. Απλά θέλω να σου δώσω μια είδηση από έναν πρώην δήμαρχο τη Καλύμνου, ο οποίο πρότεινε σε τοπικό κανάλι το αναπτυξιακό πλεονέκτημα στον επόμενο ιό. Mm -hmm. Τα νησιά να δέχονται 150.000 το μήνα από του πλούσιου, αφού θα πίνουν αυτόματα και για να πηγαίνουν όπω γίνεται λέει τώρα στην Καραϊβική, με σύνθημα τα νησιά που δεν τα χτυπάνε οι mm Ιη. -hmm. Αυτή ήταν η πρόταση του πρώην τη Να κλείνουν τα σύνορα, να πηγαίνουν μόνο οι πλούσιοι, να του για να μην παθαίνουν οι ¿Foverón? Foverón. Tromero, Para, bolivareo. Foverón.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 Του αγόρι μου, αλλά όλοι μαζί είμαστε 60%! Όλοι Άρα, μαζί πού αρκετή. είμαστε 60%, γιατί αυτό το 32% που λες είναι όμοιο με το μισοτάκι την πολιτική. Για πες ακριβώς που είμαστε 60%! Προφανώς Όχι, δεν ουδλίου θέλω ουδλίου να σε ταράξω. <σχερ> απλά έτσι λέω κατηρητορικά <σχερ> <και σχερ> που και πού. Με έχει χτυπήσει <σχερ> και εμένα η απομόνωση και κλεισούρα. <σχερ> στο διάλο.